Στο όνομα του Πατρό και του Ικτωγίου Πνεύματο, Αμήν Βασιλέ, παράκι του Αληθία, ο Πανταχού παράν και τα πάντα πληρών, θεσσαυρό, και ζωή, και ειμί, και ειμάς, απασί, σκυλίδος, και ψυχάς, Καλησπέρα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε από την προηγούμενη φορά... Η λιμοσύνη και το πένθους είναι ένας δρόμος μετανοίας. Και όταν μετανοείς πας να εξομολογηθείς. Συγγνώμη, ο Θεός αγαπάει τους ταπεινούς, παρακάτω. τη Τι σημαίνει να φερόμαστε σαν να είμαστε ταπεινοί. Να το παίζουμε ταπεινοί ή να κάνουμε προσπάθεια τα Θα συνεχίσουμε από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου Χριστονού περί πενταμνίας. Είπαμε ε, ότι ο Άγιος Ιωσόστομος αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι μετανοίας για να ε, υπάρχει δυνατότητα ε, στον κάθε άνθρωπο να έχει, να βρει τον δρόμο του ε, τον δρόμο αυτό της μετανιάς. και είπαμε ότι ε, ο πρώτος δρόμος είναι η κατάθεση των αμαρτιών η εξαγόρευση όπως αναφέρει και η παραδοχή της αμαρτίας σύμφωνα με αυτό του Δαβίδ λέγε πρώτος της αμαρτίας σου για να δικαιωθεί. Αναφέραμε στη συνέχεια το παράδειγμα του βασιλιά του Αχάβ όπου το πένθος και η, και η μιλανχολία που τον κυρίευσε για την αμαρτία του ήταν μια εκδήλωση, μια έκφραση μετανοίας και την προηγούμενη φορά αναφέραμε την ελεημοσύνη με τη γενικότερη έννοια ε, τονίζοντας το παραβολή το 10 παρθένο ότι και αυτό είναι ένας δρόμος μετανοίας. Στη συνέχεια σήμερα θα αναφερθούμε ε, στην προσευχή ω έκφραση τρόπος μετανοίας να δούμε λοιπόν από τον τέταρτο λόγο του Αγίου Χρυσοστόμου όταν δηλαδή ο άνθρωπος κυριευθεί από την αμαρτία και υποσχελιστεί και καταπέσει και στη συνέχεια τον κατατρώγει συνείδηση και φέροντας συνέχεια στη μνήμη του την αμαρτία καταπνίγεται από την υπερβολική λύπη. και καθημερινά κατακαίεται και ενώ τον παρηγορούν άπειροι αυτός μένει απαρηγόρητο. Εαν έρθει στην εκκλησία και ακούσε ότι πολλοί από τους Αγίους αν και έπεσαν, σηκώθηκαν και επανήλθαν στην προηγούμενη πάλι ευδοκίμηση φεύγει από την εκκλησία αφού λάβει την παρηγοριά αναφέρει ο Άγιος εδώ ο Χρισόστομος ότι όταν ο άνθρωπος αμαρτήσει και έχει ασφαλώς συνείδηση και διατηρεί μέσα του το μέτρο αλήθειας και θέσει ως κριτήριο ζωής του των Χριστών πέφτει σε αυτήν την κατάσταση της θλίψης. Είπαμε και άλλες φορές ότι υπάρχει η κατά Θεό λύπη και υπάρχει και η κατακόσμιο λύπη. Η κατακόσμιο λύπη δεν είναι μια προσπάθεια αποκατάστασης Τη διασαλευθείς σχέση μα με τον Θεό, αλλά είναι μια προσπάθεια αποκατάστασης της καλής εικόνας που θέλουμε να έχουμε για τον εαυτό μας. Αυτό όμως και αυτό ακόμα όμως, ίσως είναι μια καλύτερη κατάσταση και στάση από μια πλήρη αδιαφορία και σκληρότητα συνειδήσεως. Γιατί εν τις περισσότερες φορές, όταν θέλουμε να οδηγηθούμε στη μετάνοια, μην πιστέψει κανείς ότι για την αγάπη του Χριστού το κάνουμε ή γιατί θέλουμε να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με τον Θεό. Σπάνια συμβαίνει αυτό. Τις περισσότερες φορές ξεκινούμε από έναν πληγωμένο εγωισμό, ξεκινούμε από κάτι θλιβερό ως συνέπεια της αμαρτίας μας ή κάτι δυσάρεστο που μπορεί να συμβεί στη ζωή μας που μας αφυπνίζει μια ανάγκη να στηριχθούμε από κάτι έξω από μας και δυνατότερο από εμάς. Επομένως, και αυτή ακόμη η κατάσταση που πολλές φορές κατηγορούμε ότι δεν είναι η μετάνοια ένα κατά Θεό, ένα κατά πένθος, μια θλίψη για την άσχημη κατάσταση που έχουμε για τον εαυτό μας και εικόνα, εν όμως αυτό είναι κάτι σε σχέση με μια πλήρη αδιαφορία. Χλιαρότητα και σκληρότητα. Αλλά όμως αυτό δεν είναι το τέρμα του δρόμου. Είναι μια αφορμή για να δούμε στη διαδικασία του δρόμου της μετανία. Η ενοχή για παράδειγμα δεν είναι στις συστατικό στοιχείο της μετανία. Μάλλον θα λέγαμε ότι η ενοχή είναι προσβολή της μετανία. Η ενοχή μπορεί να γίνει αφορμή για να μετανήσουμε. Αλλά η μετάνοια είναι η απόρριψη της ενοχής. Τι σημαίνει αυτό. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να μπει σε αυτή τη δεκασία μετανοίας και όχι γιατί του το επιβάλλει ο Θεός αλλά γιατί αλλιώς δεν έχει ζωή ο άνθρωπος γιατί η μετάνει είναι η στροφή στην ζωική σύνδεσή μας με τον Θεό χρειάζεται να έχει ο άνθρωπος τον φωτισμό που παραδέχεται ότι το κέντρο της ζωής του και η χαρά της ζωής του είναι ο Χριστός αλλά για να το πει αυτό δεν Προϋποθε... Δεν, υπά... δεν, είναι... δεν έχει ως προϋπόθεση να το σκεφτεί ή να το διαβάσει ή να του το έχουν πει αλλά ο ίδιος προσωπικά να το έχει γευτεί οπότε είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι στην ουσία η μετάνοια είναι ένα κυνηγητό του Θεού ένα κυνηγητό του να ψηλαφίσουμε των Χριστών, δηλαδή να γίνει ένα ζωντανό γεγονό στη ζωή μα. Τότε γίνεται αφετηρία τη πραγματική μετανοίας Όταν Όντως ο Χριστό γίνει ένα πραγματικό γεγονό τη ζωή μα και πραγματικό γεγονό τη ζωή μα γίνεται ο Χριστό όχι μόνο όταν τον κατακτήσουμε, αλλά όταν τον κυνηγούμε, όταν τον ζητούμε, όταν είναι το αίτημα. Τη καρδιά μα. Έτοιμα τη καρδιά μα δεν είναι να συγχωρευτούν οι αμαρτίες μας για να νιώσουμε καλά, αίτημα της καρδιά μα είναι να ποθήσουμε και να κυνηγήσουμε τα Χριστόν. Γιατί στην ουσία αυτό είναι συγχώρηση. Συγχώρηση δεν είναι μια αφηρημένη ηθική, ηθικού επίπεδου κατάσταση, α τώρα σβήστηκαν οι αμαρτίες μου, αλλά συγχώρηση είναι η δυνατότητα να συνεπάρχω στον ίδιο χώρο στον χώρο της καρδιάς μου εγώ και ο Χριστός αυτό σημαίνει συγχώρεση. άρα προϋπόθεση περιεχόμενο μετανία είναι να γλυκανθεί η καρδιά μου με την αίσθηση του Χριστού να αποκτήσουμε αίσθηση φιλίας μαζί του αίσθηση παρουσίας του Επομένω Μετάνια στην ουσία είναι να αισθανθώ ότι είμαι και χωρισμένος του Θεού Είμαι απόμακρος του Χριστού και τα συμπτώματα που το αποδεικνύουν αυτό είναι οι αμαρτίες μου Οι αμαρτίες δεν είναι η ουσία του προβλήματος Οι αμαρτίες όμως είναι κάτι ανάλογο με τα συμπτώματα στη σωματική ασθένεια που είναι χρήσιμα γιατί σε παραπέμπουν στην πηγή και στη ρίζα της αρρώστιας είναι συμπτώματα λοιπόν οι αμαρτίες και η ρίζα και η πραγματικότητα της αμαρτίας είναι ο χωρισμός από τον Θεό η καρδιά μου έχει ψυχρανθεί δεν έχει ενδιαφέρον έχει κουραστεί από τα πνευματικά έχει δαπανηθεί μέσα μας η ιδέα, η έννοια, ο λόγος του Θεού, έτσι όπως τον ζούμε, έτσι όπως τον διαχειριζόμαστε και όπως τον εκμεταλλευόμαστε. Γιατί, γιατί Θεός μας είναι το θέλημά μας, είναι ο Ιαυτός μας. Έτσι, εφόσον ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει αυτή την έκπτωση, αυτή την απομάκρυνση και εφόσον έχει συνειδητοποιήσει τι είναι η εγκύτητα του Θεού τι είναι η παρουσία του Θεού τι είναι το έλεος του Θεού τότε καταλαβαίνει από που έχει ξεπέσει ότι η ζωή έχασε το περιεχόμενό της δεν ζει πλέον ο άνθρωπος μπορεί να τρώει, μπορεί να διασκεδάζει, μπορεί να κάνει τα πάντα αλλά έχει ένα βαθύν πόνο μέσα του ότι όλα αυτά είναι εξωτερικά η καρδιά του δεν ζει υπάρχει η αποσία του Θεού και η μετάνοια είναι μία συνεχής κραυγή αναζήτησης του Χριστού μια συνεχής κραυγή ο Θεός να μας συγχωρέσει δηλαδή να έλθει στην καρδία μας να σκηνώσει εν ημίν, για να αισθανθούμε πάλι την φιλία του Έτσι μετανοεί ο άνθρωπος στην πραγματικότητα εφόσον τα συμπτώματα που τον ταράσουν που του χαλούν την εικόνα του ή αυτού του τον οδηγούν παραπέρα και βλέπει ότι όλα αυτά είναι συμπτώματα που του δηλώνουν ότι δεν υπάρχει ο Θεός στη ζωή του και του εξηγούν και γιατί δεν έχει χαρά του ερμηνεύουν και την απουσία της ζωής και μπαίνει ο άνθρωπος σε αυτή τη διαδικασία, καταθέτει αυτά που τον οδήγησαν στον μακριά του Θεού και επιστρέφει ο άνθρωπος. Άρα το κέντρο της μετανοίας αλλά και το κέντρο όλης της πνευματικής ζωής είναι το κυνηγητόν του Θεού. Όπω για παράδειγμα κάποιος επιχειρηματίας κάνει σωστές επενδύσεις, ψάχνει να κάνει σωστέ επενδύσεις και μελετά τα χαρτιά του, τις μετοχές του, τα χωράφια του, την δουλειά του, την δουλειά, του, την δουλειά του, γιατί κέντρο, έχει κέντρο το κέρδος. Κέντρο να έχει την επιτυχία. Έτσι λοιπόν όλη η αγωγή της πνευματικής μας ζωής δεν είναι να οικοδομήσουμε μια καλή εικόνα του αυτού μας ή να βελτιωθούμε ηθικά, αλλά να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Και να μην ησυχάζομαι. Εφόσον η καρδιά μας δεν έχει πληρωθεί από την χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που έχει ξεπέσει με την αμαρτία στην ουσία έχει ένα βαθύ πένθος. Έχει μια θλίψη. Ότι πλέον δεν χαίρεται την θέα του προσώπου του Θεού. Έχει χαθεί ο Θεός από την ζωή του. Ο άνθρωπος από ύπαρξη Πνευματική, από ύπαρξη που έχει την πνοή του Θεού αισθάνεται ότι έχει υποπέσει σε μια κτηνόδη κατάσταση που μόνο βιολογικά λειτουργεί ο άνθρωπος δηλαδή απλώς θεραπεύει τις βιολογικές λειτουργίε του που στην καλύτερη περίπτωση έχει και ψυχολογικές ευαισθησίες που θέλει και αυτές να τις ικανοποιήσει αυτό όμω δεν είναι αίσθηση ζωής. Και η αμαρτία φέρει αυτή την κτηνόδικα κατάσταση του βιολογικού, του ψυχικού ανθρώπου. Πάβει ο άνθρωπο να φέρεται υπό του πνεύματος του Αγίου. Πάβει είναι πνευματικό ο άνθρωπο. Όλε του οι πράξει είναι υποκείμενε ει τον θάνατον και φτάνουν μέχρι το όριο του βιολογικού του θανάτου εφόσον αυτές οι λειτουργίες του μόνο ικανοποιούνται και θεραπεύονται για να μπορέσει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί και να πάει παραπέρα πρέπει να ζωντανέψει το πνεύμα του πρέπει να οικοδομηθεί ξανά ο άνθρωπος εν πνεύματι αγίο άρα ουσιαστικά θλιβόμαστε βεβαίως αυθόρμητα αυτόματα με το λάθο που κάνουμε και διαπιστώνουμε τι κάναμε αλλά αυτό δεν είναι η ουσία μετανοίας Είναι ίσως μία ενοχή που έχουμε Που η ενοχή λειτουργεί ως αφορμή για να οδηγηθούμε παραπέρα Στο ζωντάνεμά μας Και αναφέρει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος Ότι έχουμε παραδείγματα τέτοια Που μας δίνουν θάρρος Παραδείγματα ανθρώπων που ξέπεσαν Και όχι μόνο απεκατεστάθη η σχέση τους με τον Θεό Αλλά και αγίασαν όταν δηλαδή ο άνθρωπο κυριευθεί, λέει από την αμαρτία, εκεί και καταπέσει και στη συνέχεια τον κατατρώγει η συνείδηση και φέροντα συνέχεια στη μνήμη του την αμαρτία, καταπνίγεται από την υπερβολική λύπη και καθημερινά κατακαίγεται. Και ενώ τον παρα... παρηγορούν άπειροι, αυτό μένει απαρηγόρητο. Εάν έρθει στην εκκλησία και ακούστε, πολλοί από του Αγίουσαν και έπεσαν, σηκώθηκα και επανήλθαν στην προηγούμενη πάλι ευδοκίμηση, φεύγει από την εκκλησία, αφού λάβει εν παρηγοριά. Παρηγοριά ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη να ακούσει ένα λόγο που να του λένε εντάξει δεν έκανες και σκούδια πράγματα μη συνεχωριέσαι η παρηγοριά είναι να βεβαιωθούμε ότι δεν είναι ουτοπία η αμαρτία μας να γίνει αφορμή αγιασμού γι' αυτό είναι απαραίτητη εξομολόγηση και για τον ψυχισμό του ανθρώπου και για την παρηγορία του ανθρώπου γιατί ό,τι φοβερό και αν έχουμε κάνει Χιλιάδες κόσμος να μας πει ότι δεν χάθηκε ο κόσμος, μη στην Δεν θα μας ικανοποιήσει αν δεν έρθει ο Θεός Εν μυστηρίο να μας πει ότι μας αγαπά και μας συγχωρεί Γιατί όταν ο Θεός μας βεβαιώσει για την αγάπη Του και το ελαιός Του Βεβαιωνόμαστε και για την ικανότητα Και τις δυνατότητες της ύπαρξής μα Ότι από εκεί χαμηλά που είμαστε μπορεί να πάμε πολύ ψηλά και την ελπίδα μας τη δίνει βεβαιότητα της αγάπης του Θεού και πολλές φορές λέει που αμαρτάνομαι δεν έχουμε τη δύναμη να φανερώσουμε το αμάρτημα στους ανθρώπους γιατί νιώθουμε ντροπή και κοκκινίζομαι αλλά και αν το φανερώσουμε δεν ωφελούμαστε και τόσο όταν όμως μας παρηγορεί ο Θεός και αγγίζει την καρδιά μας τότε αμέσως φυγαδεύεται κάθε σατανική λύπη Όταν η αμαρτία γεννά απαρηγόρητων λύπη, αυτή είναι η σατανική λύπη. Η απόδειξη ότι η μετάνει είναι κατά Θεό και αρεστή εις τον Θεό είναι όταν η λύπη μας δεν είναι ασύμμετρη, αλλά παίρνει την θέση της λύπη η παρηγορία όταν ο άνθρωπο έχει απαράκλητον λύπη αυτό σημαίνει ότι εμπνέται υπό την πονηρού πνεύματος έχει σατανική είναι η λύπη και αυτή η σατανική λύπη δεν έγινε γιατί ο διάβολος το ήθελε είναι γιατί εμείς του δώσαμε δικαιώματα και δικαίωμα που του δώσαμε είναι ο πληγωμένος εγωισμός μας ότι μένουμε εις την αμαρτία και δεν προχωρούμε παραπέρα στον κυνηγητόν του Θεού Δηλαδή πολλές φορές έρχονται δήθεν κατανυκτικοί και θεοφιλείς λογισμοί έχουν το ένδυμα του θεοφιλούς λογισμού και της κατανύξεως μια τεράστια και ασύμετρο λίπη για τις αμαρτίες μας αλλά στην ουσία όμως αυτή η δήθεν θεοφιλής κατάσταση είναι έχθρα του Θεού γιατί μας κλέβει την δύναμη και την ελευθερία που οφείλαμε να εστρέφαμε ει το του Θεού. Να πάβουμε να ασχολούμεθα με τι αμαρτίε μας όσο μεγάλε και αν είναι, γιατί μα κλέβουν την δύναμη στο να στρέψουμε όλη την ορμή, όλο το πάθο τη ύπαρξή μα από εκεί που ήταν χαμηλά στην αμαρτία εις το του Θεού δηλαδή αντί να κλαίγεσαι για τις αμαρτίες σου κλάψε που σου λείπει ο Θεός και ζήτησέ Τον αντί δηλαδή να είσαι εγκλωβισμένος θα πως είσαι σε ένα χρηματιστήριο παγιδευμένος και δεν ξέρεις πως να ξεφύγεις ενθυμούμενος τις αμαρτίες σου που σε οδηγούν σε μια κατάσταση αδράνειας είναι προτιμότερο ή μάλλον αυτό είναι το το, το, το, το, το αίτημα αυτή όλη η δυναμική της σχολαστικότητος της σχολαστικής ανάλυσης του παρελθόντος μας και των αμαρτιών μας είναι προτιμότερο αυτή όλη η ασχήμια μας μαζί με την διάθεσή μας να τη στρέψουμε στο κυνήγι του Θεού και να μην αναπαυτούμε να μην δώσουμε ύπνο της βλεφάρισμας μα, εφόσον ο Θεός δεν γίνει ζωντανή πραγματικότητα ή ο εντοπισμός και ο περιορισμός της μετάνιας σε μια ηθική προ... ανασχόληση και προσέγγιση στον αμαρτιό μας είναι και μια τεμπέλικη κατάσταση γιατί λες εκανα το άλλο θλίβουμε εξομολογούμε ησυχάζω δεν ησυχάζει ένας άνθρωπος που αληθινά μετανοεί δεν δίνει ύπνο στα μάτια του εφόσον δεν δουν τον Θεό φαίνεται λοιπόν ότι ένας άνθρωπος που θρηνεί για τις αμαρτίες του ότι ζείται τον Θεό στη συνέ... στην ουσία θρηνεί και ψάχνει τρόπο να του πούν τώρα ότι είσαι καλός τι ζητούμε από την εξομολόγηση να μας πούν ξανά ότι είμαστε καλοί και ότι είμαστε αγνοί και πεντακάθαροι ή η εξομολόγηση είναι μια μυστηριακή σύνδεση με τον Χριστό δηλαδή τι σημαίνει αυτό μας δίνεται η δυνατότητα να ενσωματωθούμε ξανά στο σώμα του Χριστού και μετά ξεκινούμε τον αγώνα αυτή η δυνατότητα να είναι ένα ενεργό γεγονός της ζωής μας καθημερινών Μου λέει το η Εκκλησία να σε βάζω ξανά στο σώμα του Χριστού αλλά από εκεί και πέρα ξεκινάει η ευθύνη μου να ζω εν μετανία για να αυτό που μου χαρίστηκε να το διαφυλάξω και να το ζωντανέψω και να το ενεργοποιήσω. Αυτό προϋποθέτει ευθύνη και άσκηση. Εάν όμως θεωρήσω η μετάνια είναι μια μαγική λύση των αμαρτιών μου γεννά των χασμών Και όχι την πνευματική εγρήγορση. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει κίνδυνος η μετάνοια από αιτία αφύπνιση να γίνει αφορμή ύπνωσης. Γιατί σου λέω τώρα τελειώσαμε, συγχωρέθηκα μια χαρά. Γιατί, γιατί ότι η είναι μια Ένας διάλογος με τις αμαρτίες μας Η μετάνοια είναι ένας διάλογος με τον Χριστό Όχι με τις αμαρτίες μας Η μετάνια Δεν είναι μια ενασχόληση Με τις αμαρτίες μας Αλλά οι αμαρτία μας Είναι μια μνήμη Και μια μνημόνευση του πόσο μακριές είμαστε τον Χριστό. Χριστό Και η μετάνοια είναι ένας διάλογος που ανοίγουμε τον Χριστό Και ψάχνουμε γιατί σκοτίστηκε η καρδιά μας Και αμαρτίσαμε Γιατί λείπει ο Χριστός Θέλω τον Χριστό Πιστεύω εις τον Χριστό Είναι δυνατόν Ο Χριστός Όπως και στου Αγίους Να γίνει ένα πραγματικό γεγονός τη ζωή μου Αυτό είναι μετάνοια Και αυτή η μετάνοια Ξεκινά Γιατί κάποιος μπορεί να πει αυτά Είναι πολύ μακρινά για μας Είναι κάτι ανέφικτο. Είναι ανέφικτον το κάθε τι πνευματικό για μας Αλλά όλα είναι εφικτά μέσα στη χάρη και στην αγάπη του Θεού Για μας λογίζεται ως κατάσταση μετανοίας Λογίζεται ως ψηλάφησης του Θεού Και μόνον ο πόθος της αναζήτησής του Κάποιος θα πει Μα και αυτό είναι πολύ μακρύνο Εγώ μέχρι τώρα θέλω έναν άντρα και μια γυναίκα να παντρευτώ Θέλω τα παιδιά μου να τα χτυπήσουν, να είναι παντρεμένο. Θέλω τη δουλειά μου να πάει καλά. Θέλω να κάνω τι διακοπέ μου. Θέλω τούτο, θέλω το άλλο. Και κυριαρχούν αυτά στην καρδιά μου. Ποιο πόθο Θεού. Ο Θεό οικονομεί ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Και θεωρείται κυνήγινε Θεού. Θεωρείται μετανία και μόνον η αναγνώριση ότι όλα αυτά που αποκτήσαμε δεν γέφυνε στην καρδιά μα. Και νιώθουμε ένα κενό. Και ψάχνουμε τον τρόπο έστω και απροσβιόριστα και μέσα στην αγνιά μας να ζητήσουμε τρόπο να ικανοποιηθεί η καρδιά μας και να πληρωθεί και μόνο αυτός ο σεβασμός της καρδιάς μας που στερείται τη ζωής και να ζητούμε τη ζωή και δεν μένουμε στην αδράνεια και στην περιφρόνηση της ύπαρξής μας θεωρείται αρχή μετανοίας το τιμά αυτό ο Θεός όπως λέει ο Άγιος Χρισόστομος το βράδυ τη Αναστάσεω, ότι και την γνώμη και την θέληση επαινεί ο Θεός λοιπόν αρχή μετανία είναι να ζητήσουμε, σεβόμα τον εαυτό μας να βρει την ανάπαυσή της η καρδιά μας δεν νιώθουμε καλά νιώθουμε ακιδεία νιώθουμε αυτήν την μάρα που είναι έντονη τις μεγάλες μεγάλας γιορτές στα απογεύματα που είναι κάποιες στιγμές που δεν έχουμε τι να κάνουμε δεν έχουμε κάποιον άνθρωπο να μιλήσουμε που μας τροί μοναξιά είμαστε με κόσμο δεν είμαστε καλά είμαστε μόνοι πάλι δεν είμαστε καλά είμαστε κουρασμένοι, δεν είμαστε καλά είμαστε ξεκούραστοι πάλι δεν είμαστε καλά αυτό από που δεν μας προβληματίζει και απλώς ασχολούμεθα ενοχικά με τι αμαρτίες μας δεν έχουμε πολλές πιθανότητες να μετανοήσουμε οι αμαρτίες είναι δηλωτικέ του ότι δεν έχουμε χαρά και απειρότητα μέσα μας και την ψάξαμε με, τον, αυτόν τον άνθρω, με αυτόν τον τρόπο έξω από τον λόγο και την αλήθεια του Θεού άρα η αιτία της αμαρτίας για να μπούμε και στην θεραπεία δεν είναι γιατί δεν ήμασταν τόσο εγκρατείς ή η οδοσυγκρασία μας δεν τόσο δυνατή. Η αιτία τη αμαρτίας είναι η απουσία της χαράς από τη ζωή μας. Όχι με την ψυχολογική νέννοια του «Α, βρήκα αυτόν τον άνθρωπο που εκτιμώ και αγαπώ και περάσαμε όμορφα». Αλλά η απουσία της χαράς αυτού του πνευματικού γεγονότος που μας την αίσθηση ότι χαιρόμαστε που ήρθαμε στην ύπαρξη. Αυτή η χαρά ότι ήρθαμε στην ύπαρξη, αυτή η χαρά ότι τα όρια μας είναι απεριόριστα, αυτή η σωτερική πληρότητα που με κάνει και τα απλά απλούστερα πράγματα να χαίρομαι, είναι που λειτουργεί ανασταλτικά στην αμαρτία. Και δεν μπορεί να γεννηθεί αυτή η χαρά, γιατί δεν έχω σχέση με τον Χριστό. Επομένω, η έλλειψη Της χαράς είναι η αιτία τη αμαρτία. Και αν δεν έχω επίβλεψη στην καρδία μου και αν δεν αναζητώ την χαρά, τότε δεν μπορώ ούτε από τι αμαρτία να θεραπευτώ, ούτε αληθινά να μετανοήσω. Αλλά. Όταν λέμε στέρηση χαράς, τα λέμε απουσία χαράς, δεν εννοούμε απλώς ένας άνθρωπος που επειδή δεν είναι καλά ψυχολογικά, γιατί έχει τάση καταθλίψεως, έχει τάση μελαχολίας οτιδήποτε άλλο, κατανάει αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δυνατότητες χαράς ή δεν μπορεί να έχει χαρά γιατί χαρά δεν είναι μόνο μια εκδήλωση η οποία μπορεί να εκφραστεί και στον ψυχισμό μου γιατί όπως μπορώ να νιώσω χαρούμενος ψυχολογικά αλλά να μην έχω χαρά έτσι μπορεί να νιώθω δυσάρεστα ψυχολογικά αλλά να έχω χαρά πως γίνεται αυτό το πράγμα μπορεί μια μάνα που έχασε το παιδί της Φυσιολογικό είναι Να περνά δυσάρεστα Και να ταλαιπωρείται Και να έχει μια βαθιά ανθλίψη Που κανείς δεν μπορεί να την πάρει Και να την παρηγορήσει Όμως αυτή η μάνα να έχει πει στον τον Θεό να μπόρεσε να είπε Και να, να αυτός ο αγώνα ζωή τη Να πει στον Θεό να είναι ευλογημένο Και αυτό το να που λέει στον Θεό να τη γεννά άλλε εσωτερικές Προπτικές ζωής και χαράς δηλαδή αυτό το θλιβερό γεγονός, να τις ανοίγουν τους ορίζοντες σε μια άλλη επένδυση πνευματική και δυνατότητας ζωής. Άρα τα λέμε χαρά δεν σημαίνει απλά νιώθω ευχάριστα, νιώθω ευτυχισμένος, αλλά χαρά σημαίνει ότι βρήκα ένα λόγο ζωής που δίνει νόημα στην ύπαρξή μου. Αυτή λοιπόν η έλλειψη νοήματος, αυτή η δυνατότητα και η ελπίδα εσωτερικής πληρότητος είναι η απουσία της ζωής και της χαράς που εάν δεν το κοιτάξουμε αυτό και δεν στραφούμε στην ενεργοποίηση αυτού του λόγου ζωής δεν μπορούμε να έχουμε μετάνοια. Γι' αυτό λέει ο Άγης Χρόστομος και μα είναι γραμμένες οι πτώσει των δικαίων. Για να ωφελούνται πάρα πολλοί από αυτές και οι ενάρετοι και οι αμαρτάνοντες. Γιατί εκείνο που αμαρτάνει δεν κυριεύεται από απόγνωση και απελπισία, βλέποντα βλέποντας άλλον που έπεσε και μπόρεσε και πάλι να σηκωθεί. Ενώ εκείνος που ασκεί την αρτή θα γίνει πιο σπουδαίος και πιο ασφαλής. Σήμερα στην κοινωνία αυτό που διαφημίζεται είναι... Και αυτό που, τιμάτε, που, που τιμά κανείς ποιο είναι. Θεωρείς σπουδέο για παράδειγμα σήμερα να εντοπίσεις που είναι το κακό και να το στυλιτεύσεις. Και όλη η κοινωνία είναι στραμμένη σε αυτήν την λογική. Να ψάξουμε τους απατιώνες, να ψάξουμε τους ανήθικους, να ψάξουμε του εγκληματίες, να το στυλιτεύσουμε για να διασώσουμε την κοινωνία. Και αυτό στην ουσία δείχνει μια βαθιά ενοχή της κοινωνίας ότι δεν έχει βρει ακόμα την ζωή δεν είναι σε διαδικασία μετανοίας και αναζήτησης ή σε, στην καλύτερη περίπτωση θεωρείται σημαντικό να προβάλλουμε το, κακό, το καλό, να το τιμήσουμε και να το αμύψουμε το καλό. Α, αυτά είναι μικρά πράγματα προς τα αυτό που μπορεί να κάνει ο Χριστός που κάνει η μετάνοια Ποιο είναι αυτό Και αυτή όλη η ιστορία, η ιστορία της εκκλησίας Αυτό είναι Η εκκλησία είναι με εργαστήρι μεταμόρφωσης Που όχι απλά Δεν στιλητεύει το κακόν, Όχι απλά δεν τιμά τον δίκαιο Και δεν τον αμίβει Αλλά παίρνει τη βρωμιά μας Και την κάνει σκαλοπάτι για να γιάσουμε Το καταλαβαίνουμε αυτό Δηλαδή τι λέει η Εκκλησία Η αμαρτία σου μπορεί να γίνει αφορμή αγιότητος Όχι απλά δεν την κατηγορεί Όχι απλά δεν την ανέχετε την αμαρτία Αλλά σου λέει η αμαρτία σου γίνεται το σκαλοπάτι της αγιότητός σου Και μπορεί η αρετή σου να γίνει αιτία της πτώσεώς σου Η αιτία της καταδίκης σου Δεν είναι ανατροπή αυτή ενό ηθικού συστήματος Και αυτό γιατί γιατί το περιεχόμενο της ηθικής Εκκλήσης δεν είναι ιδέα, είναι πρόσωπα και σχέση. Ούτε επίσης ο παράδεισος είναι μια διαδικασία ανταμιβής. Είναι μια επιλογή δική μας. Αν ο Θεός δηλαδή μας αντάμιβε σύμφωνα με τα έργα μας, και μας έλεγε επειδή έκανες αυτές αμαρτίες πας στην κόλαση, επειδή έκανε αυτά καλά πας στον Παράδεισο. Αυτό σήμαινε ότι ο Θεός δεν ήταν ας Θεός αγάπης. Ούτε θα ήταν μια εικόνα της δικής μας λογικής, της δικής μας ιδέας και θα μιλούσαμε για έναν Θεό που αλλοιώνεται, που φθήρεται. Ο ζωντανός Θεό τι λέει, είμαι όλος αγάπη, ο καθένας σα επιλέξει την θέση του. Εν ελευθερία Επομένως Αυτό είναι το συγκλονιστικό της εκκλησίας Γι' αυτό λέγεται ότι η εκκλησία δεν είναι δικαστήριον Αλλά είναι θεραπευτήριον Είναι ιατρείον Είναι νοσοκομείον Που δεν σου λέει Πω πω, πω αμαρτία έκανες Εντάξει ο Θεός αγαπά θα σε σώσει. Σου λέει και ακόμα συγκλονιστικότερο η αμαρτία σου αν τη μπορεί να σε δώσει σε να ένα βάθος μετανοίας τέτοιο που να σε κάνει να βλέπεις πιο καθαρά το Χριστό που με την αρετή σου δεν τον έβλεπες Αυτό ποια λογική το αντέχει Ποια ηθική του κόσμου μπορεί να το κατανοήσει και ποια ηθική του κόσμου και ποιο σύστημα του κόσμου έχει μεγαλύτερη ελπίδα από αυτή την αλήθεια Εάν μέσα στην Εκκλησία είμαστε τόσα χρόνια και δεν συναντηθούμε αυτή την αλήθεια, είναι ο λόγο που ζούμε μίζερα και δεν έχουμε ελπίδα και δεν έχουμε μια δυναμική η οποία να μα οδηγήσει στον Θεό. Μα τι άλλο συμβαίνει επίση, στην Κιακή γερτάζουμε τη Σταυροπροσκήνηση. Ο Σταυρό, μια άλλη απόδειξη που ήταν σύμβολο καταδίκη και και ήταν σύμβολο δόξη. Τι σημαίνει, η αμαρτία μου που είναι σύμβολο κατεσχήνη μπορεί να γίνει αιτία δόξα πνευματική. λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, στην Εκκλησία είναι εργαστήρι μεταμόρφωσης και αλλίωσης του ανθρώπου μπαίνεις λύκος και βγαίνει περιστέρι όχι αλλάζοντας την φύση σου αλλά την προαίρεσή σου θα, εάν είχαμε την οριμότητα θα μπορούσαμε να έχουμε ενελεημοσύνη πνευματική πραότητα μέσα στην άσκηση και στην του Θεού επειδή όμως δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα η συντριβή η συνδρομή της αμαρτωλότητός μας είναι που ταυτόχρονα μας γεννά και ποιοίκια και συμπάθεια για τον αμαρτωλόν. Δύο είναι οι δρόμοι όπου ο άνθρωπος μπορεί να συντριβεί και η αίσθηση της πτώσεώς του να γίνει αιτία ανόδου πνευματικής. Η αίσθηση της πτώσης του να γίνει αιτία ανόδου πνευματικής. <κυρίζει> Πώς. Ο ένας τρόπος ανεφέρθη. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσεις σε ποια κατάσταση πτώσεως και αμαρτίας βρίσκεσαι και συντρίβεσαι και δεν στέκεσαι στον εαυτόν σου και δεν εγκλωβίζεσαι εις τους σου στη βρωμιά σου αλλά στρέφεσαι στον Θεό στρέφεσαι με συντετριμμένη την καρδία και συντετριμμένη καρδία ο Θεός δεν εξουθενώνει είναι αυτό το παράδοξο να περθείς για την αμαρτία σου και να χαίρεσαι αυτό είναι συντρίβομαι διαλύομαι αλλά μέσα στη συντριβή μου ζητώ τον Θεό και μέσα στη συντριβή μου και στην αναζήτηση του Θεού απολυτοποιείται για την επιθυμία μου και για την ελευθερία μου η εξήτηση του Θεού και νιώθω ότι τώρα τα πάντα είναι ο Θεός ξέρετε είναι προτιμότερον οι αμαρτίες μα να μας διαλύσουν και για μας τα πάντα να γίνει ο Χριστός μέσα στην αναζήτηση της συγχώρησης του παρά να πλησιάσουμε τον Θεό έχοντας και κάποια δικά μας να του δείξουμε για τα οποία επερώμεθα ή χαιρόμαστε με τέτοιο τρόπο όμως που κλέβουν τη διάθεση καρδιάς μας και τη μοιράζουν και στον Χριστό και στα πράγματά μας όταν δηλαδή θα σκεφτώ και λέω έκανα αυτή την καλοσύνη είχα αυτή την άσκηση πλησιάζω τον Θεό και ο νους μου είναι και στον Χριστό αλλά και σε αυτά δεν είμαι απόλυτα δοσμένος στον Θεό με απορροσανατολίζουν μου μειώνουν την έφεση των πόθο για τον Θεό αν όμως δεν έχω τίποτα να δείξω είμαι ένα χαμένο τωμάρι, εσύ μόνο υπάρχεις για μένα Τότε όλη η καρδιά μου είναι στον Θεό. Και αυτό γεννά την χαράνη στην καρδιά μου. Παράξενα πράγματα. Αυτή όμως είναι η ελπίδα του κόσμου. Αυτή είναι η ελπίδα της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν συντρίβεται ο άνθρωπος και τις αμαρτίες του. Πάβει να βλέπει στον εαυτόν του Γιατί επιδείχνει ότι είναι ένα χάλια Δεν υπάρχει τίποτα που να, για το οποίο να επέρεται Να χαίρετε και να έχει κάφηση Και τι γίνεται Στρέφεται ολόκληρο στο Θεό και λέει Είμαι χαμένο, αλλά επειδή πατέρας μου είσαι Και θέλεις να με σώσεις Στρέφεται ολόκληρο στο Θεό Και μόνο μια κάφηση του μένει Ο Χριστός και ο Σταυρός του που τον σώζει Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ανοίγεται όλη η καρδιά του άνθρωπου στον Θεό και πληρώνεται από την αγάπη του με περισσότερων πλούτων από ό,τι αν πιστεύαμε πως κάποιοι ήμασταν. Ένα τρόπος λοιπόν είναι αυτός. Ο άλλος τρόπος είναι όταν ο άνθρωπος αναζητεί και δεν μένει μόνο τώρα τι με διαφέρει αγώνη αν είμαι ενάρετος γιατί δεν έκανα μεγάλη ή μικρή αμαρτία. Τι μου προσφέρει αυτό αν εγώ δεν έχω χαρά στην, ζωή, στην καρδιά μου και δεν έχω ζωή. Και τι κάνει Μπαίνει ο άνθρωπος σε μια δικασία να αναζητεί τον Θεό Αυτό το συντρίβει Αυτό το ταπεινώνει Αυτό το να είναι υπαρξιακό πένθος Μιαν αγωνία Αν μπορεί ο Θεός να γεμίσει την καρδιά του ανθρώπου Και δεν υπολογίσει στην άσκηση που κάνει Όπως για παράδειγμα αν κάποιος είναι ερωτευμένος Και προσπαθεί να ρίξει το αγαπημένο πρόσωπο και κάνει τα πάντα. Δεν υπολογίζει σε κόπου, δεν υπολογίζει σε χρόνο, ούτε το ενδιαφέρει να κάνει πολύ κόπο, πολλέ θυσίε και πολλά δώρα. Τον ενδιαφέρει, το ενδιαφέρει να πραγματοποιηθεί ο πόθο, η ένωση με τον εραστή. Έτσι λοιπόν, εάν για μα ο Χριστό είναι το αίτημα, είναι ο πόθο, δεν καθόμαστε να λέμε κάναμε χίλιε ή δύο χιλιάδε μετάνιε. Δεν μα ενδιαφέρει η καρδιά μου έχει γεμίσει από τον Χριστό. Δεν με ενδιαφέρει να κάνει αλληλεγγύη. Γιατί θα με ανταμείψει ο Θεός. Η ανταμείψη είναι η καρδιά μου. Έχει πληροφορηθεί ότι ο Θεός την αγαπά. Δεν έχει σημασία αυτό. Μαγικά θα με ανταμείψει ο Θεός. Αλλά βεβαίως τα καλά έργα η λιμοσύνη, γλυκένουν την ύπαρξή μου και με κάνουν να έχω μεγαλύτερες δυνατότητες αντίληψης πνευματικής για να εισπράξω την πρόσκληση του Θεού ως δυνατότητας σωτηρίας έτσι λοιπόν και αυτή η αναζήτηση του Θεού ο πόθος για τον Θεό είναι η κατάσταση που με συντρίβει με ταπεινώνει και είναι πραγματικά βαθιά μετάνοια που μου δίνει δυνατότητες ο Θεός να λειτουργήσει μέσα μου αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε αυτή την περίπτωση η απόγνωση γι' αυτό η Εκκλησία μας θέτει το μέτρο μας δίνει το όριο μας δίνει πόσο δυνατός είναι ο στόχος μας αλλά ταυτόχρονα μας δίνει και την παρικοριά δίνοντας παραδείγματα από τους Αγίους μας. Και λέει όταν δηλαδή δεις πολλούς που είναι πολύ πιο καλοί από αυτόν να έχουν πέσει σοφρονιζόμενος από το φόβο της πτώσεως εκείνου θα επιδοθεί σε διαρκή αγώνα και θα ασφαλίσει πάρα πολύ τον εαυτό του. Έτσι εκείνος που ασκεί την αρετή θα σταθεί ασφαλή στην άσκηση αυτής. Ενώ εκείνος που αμαρτάνει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 Θέλετε να ρωτήσετε κάτι Εγρήγορση σημαίνει να είμαι σε ετοιμότητα εσωτερική ετοιμότητα εσωτερική τι σημαίνει η καρδιά μου να είναι πάντοτε σε ετοιμότητα να ψάχνει την αλήθεια να ζητεί τον Χριστόν, να επιβλέπει την καρδιά που ότι είναι μακριά από τον Θεό και να ζητάει να επιστρέψει που αυτό πρακτικά για το καθένα μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Μπορεί να είναι η προσευχή, μπορεί να είναι η μπορεί να είναι η μελέτη, μπορεί να είναι η προσοχή των λογισμών, μπορεί να είναι η αποφυγή της κατακρίσεως. Προσέχει ο άνθρωπος όλα αυτά και οτιδήποτε είναι μέσα στον χαρακτήρων του για να μπορέσει να διασφαλίσει αυτή τη σχέση με τον Χριστό. Όπως για παράδειγμα κάποιο που είναι πολεμιστής και είναι στα τύχη, και προσέχει μην έρθει ο εχθρός, Πάντα είναι σε γρήγορση, μην έρθει ο Χριστός και καταλάβει την, καρδιά, καταλάβει την πόλη. Έτσι λοιπόν έχουμε μια επιστασία στην καρδιά μας και προσέχουμε μην την κυριεύσει το πνεύμα του πονηρού η αμαρτία, η αδράνεια και η αδιαφορία. Είμαστε σε γρήγορση για να διαφυλάξουμε αυτόν τον πόθο για την αλήθεια, τον πόθο για τον Χριστό γιατί έχουμε την κατάστασή μας, δηλαδή αν έχουμε <Κι> κάποιους συγκεκριμένους λογισμούς ότι ας αρέσεις με αυτό το δόγιο, αυτό δε του στους σκόλους, λογισμούς. Σαφώς οι λογισμοί του ανθρώπου μαρτυρούν πολλά πράγματα. Είτε από τον πόλεμο που έχει, από του πονηρού, είτε α, από τον πόλεμο που κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος στον εαυτό του, γιατί οι δημιουργούν μια δεξαμενή εμπειριό, που αναπάσεις οι σύμφωνοι επανέλθουν για να χάσουμε την μπάλα για να χάσουμε την επαφή με τον Θεό και αυτό εύκολα ενεργοποιείται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου οι μνήμε οι αναμνήσεις των αμαρτιών Μπορού, μπορεί και άλλε εξωτερικές αιτίες να σταθούν αφορμή αλλά δεν είναι μόνο οι λογισμοί που μπορούν να αφανερώσουν την πνευματική μας κατάσταση Κυρίω και αυτό είναι το σημαντικό είναι πόσους αντιμετωπίζουμε ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των λογισμών είναι να μην ανοίγουμε διάλογο μαζί τους ούτε να αρεμβάζει ο μας και επιθυμία μας αναλύοντάς τους. Ο καλύτερος τρόπος είναι η περιφρόνησή των. Γιατί όσο ισχύουν μέσα μας οι λογισμοί δύσκολα λειτουργεί ο λόγος του Θεού μέσα μας. Χρειάζεται να απεκδιθούμε τους λογισμούς μας που μπορεί να είναι το καύχημά μας Μπορεί να είναι η περιουσία μα. Να σταυρώσουμε αυτή την περιουσία, να αρνηθούμε αυτή την περιουσία για να λάβουμε την περιουσία του Θεού. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο σχετικά με την προσεχή. Ε, καμιά φορά κάποιο ε, προσπαθεί να προσέρχεται και δεν φοβεί. Και σε κάποιε λίγε φορέ μπορεί κάποιο να προσέρχεται και ε, να γλυκένει η καρδιά αλλά μετά έστερα πούμε το έρχεται λογισμό ότι ξέρω εγώ έκανα καλή προσευχή και ξαναπέφτει είναι καλό κάποιος να έχει κριτήριο ας πούμε να για την προσευχή κάποιος μπορεί να πει έκανα καλή προσευχή και να τα χάσει όλα γιατί δεν έκανε καλή προσευχή του χάρισε ο Χριστός προσευχή ένα και δεύτερο, δεν κάνουμε την καλή προσευχή για να πούμε: Κάναμε καλή προσευχή. Το περιεχόμενο της καλή προσευχής είναι ότι έχουμε επαφή με τον Χριστό, και αυτό δεν είναι αιτία καύχηση, είναι η ανάγκη τη ύπαρξή μα. Μπορεί κάποιο να καυχηθεί ότι πει να σκεφτεί να φάει? μπορεί κάποιο να καυχηθεί ότι κοιμήθηκε, ότι έφαγε. Μα αυτό είναι το φυσικό. Αυτό είναι ο φυσικό τρόπο ζωή: Να έχουμε σχέση με τον Θεό. Και η προσευχή μα οδηγεί στο να έχουμε σχέση μαζί του. Καυχόμεθα λοιπόν γιατί κάναμε καλή προσευχή. μεγάλη χάρη του Θεού και ε, είναι εφηγισμένοι εκεί πριν το μέγμα της ζωής του είναι πολύ καλά κάποια στιγμή να τα χάσει όλα και να αρχίσει να βγει την παρκή του είναι νομορφή ενέργεια του είναι δημιουργός το ότι δεν πιστεύει είναι ένα δρόσος για να πιστεύει ακόμα πιο γραφτά πολλοί είναι οι λόγοι που μπορεί να συμβεί κατι... εγώ ήθελα να ανέβη επειδή αρχίσει να αντισπιθεί με το Θεό ε, πού να κάνει προσευχή όταν μας Πώ θα τον βοηθήσει, Τι κάνετε, Α πούμε εσεί, Πώ είστε τόσο σταθερό, Ποιο είπε ότι είμαι, Έτσι φαίνεται. Επειδή φοράω, Άσο. Συγγνώμη για την προσωπική ερώτηση, αλλά αυτό που μου είπε κάθε φορά την ενέργεια, Άσο δεν την αγωγείται και μα κάνει να μα βοηθήσει, Γιατί με τον πέτατο χρόνο δεν μπορούμε να δούμε ούτε κανένα χρυσό μπροστά μα, ούτε. Κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Στην εκκλησία φάγαμε ένα παραμύθι και το παραμύθι, ότι όλα είναι όμορφα και ωραία και η σχέση όμως με τον Θεό αχ τι ωραία, άγγελικα έχεις τον Χριστό και όλα χα, είναι αυτά που μαθαίνουμε στα κατηχητικά αυτές τις ανοησίες <laughs> η σχέση με τον Θεό είναι μια διαρκή πάλι και το μπορεί να σε άγγελος και το βράει διάβολος <laughs> για ποιο λόγο μπορεί να συμβεί αυτό πού να το ξέρουμε, για πολλούς λόγους μπορεί να συμβεί <laughs> εσύ είχες ποτέ <πω> φίλο <laughs> Κάποιο, ποτέ είχες κάποιο ναι. υποτέδεσμο είχες. Ναι. Σου τύχε να, να φύγει μακριά σου. Ναι. Τι έκανες. Ναι. Του πει άντε καλά που έφυγε. Ναι. Ναι. Δεν ζητούσε να ξαναγυρίσει πίσω. Ναι. Δεν ζητούσε αν σου ήταν ενδιαφέρον αυτό το ναι. πρόσωπο; ναι. Δεν έκανες τα πάντα γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν μα μας φύγει ο Χρυσός τι θα κάνουμε. Θα ναι. σταυρούμε τα χέρια να συζητήσουμε ξανά και να σας πούμε και κάτι άλλο. Αυτές οι καταστάσεις που λείπει ο Θεός από την καρδιά μας και τον αμφισβητούμε τον Χριστό και νιώθουμε μια στέρηση και τον ποθούμε αυτές είναι οι πιο γόνιμες πνευματικές καταστάσεις πιο γόνιμες από το ότι ήταν μια βεβαιότητα για μας ο Χριστός να δεν το τελειώσαμε σιγά σιγά Λοιπόν. Οι πιο γόνιμες πνευματικές καταστάσεις είναι όταν γεβόμαστε το χρυσό και τον χάνουμε Όπως είναι ο πληγωμένος Εραστής, Τότε κατανοεί βαθύτερα το αγαπημένο του πρόσωπο Και εμ, έχει βαθύτερη και ουσιαστικότερη άσκηση για προσευχή Δεν κάνει τότε την άσκηση για να πάει στον παράδεισο Κάνει την άσκηση για να βρει το πρόσωπο που έχασε Και αυτό είναι ο παράδεισός του, το πρόσωπο που έχασε Εάν πει ότι αν πιστέψετε πως ένας παπάς που φοράει ράσο έχει συνεχώς ενέργεια ή ε, είναι μια χαρά, έχει βεβαιότητε, είναι μια μεγάλη ανοησία κι αυτό για να μπορέσεις σαν παπάς να δώσεις μια αγωγή πρέπει να χάσεις και τον Θεό και να σου λείπει ο Θεός γιατί αν δεν σου λείψει ο Θεός και το παίζεις μάγκας δεν θα δεις με τον ομαρτώλο που έρχεται δεν θα κατανοήσεις την τραγωδία του ανθρώπου που είναι μακριά από τον Θεό και το ζει τον Θεό δεν θα μπορεί να συμπάσχεις δεν θα δει με επιοίκεια με συγκατάβαση τον ομαρτουλό και δεν ξέρω αν υπάρχει στην ιστορία των Αγίων της Εκκλησίας μας Άγιος ο οποίος δεν αρνήθηκε τον Θεό για να τον βρει αληθινά επομένως μίζουμε μυζ, αυτό το παραμύθι γιατί πολλοί λένε ε καλά αυτός παπάς θα ζει, εμείς δικαιούμε θα, φύμε, θα λαϊκή Ίσως και για τους λαϊκούς πιο εύκολος είναι ο αγώνας Γιατί δεν έχουν Αφορμές αμαρτιών Να παριθμίσουμε Την καινοδοξία. Τα μίση παπά. Και σε βλέπουν τόσοι άνθρωποι Και σε ακούσουν άνθρωποι και λέει τι ωραία που τα λέει Αμέσω τέλειωσε ιστορία Εσύ δεν έχεις τέτοια καινοδοξία πέρα από ότι είσαι όμορφη Εμείς τόσε αφορμέ αφορμές έχουμε Και αν ο, Θεό, ο διάβολος θέλει να ρίξει το λαϊκό μίαν φορά το κληρικό χίλιες, εκατό και χίλιες γιατί θα σκανδαλιστούν πολλοί άνθρωποι με την πτώση του. Για σένα αδιάφορο θα είναι. Για μένα θα γίνει είδηση στην τηλεόραση. Οπότε αλλιώς λειτουργούν τα πράγματα. Οπότε μην ο θα πεις από το γεγονός «Α, εντάξει παπάς είναι τι θα πει βολημένος είναι, δεν έχει το Θεό». Υπόμενο. ότι αυτό το όλο που μας γυρίζει ο χριστιανισμός εμένα παρόλο που πιστεύω το Θεό άν μου το εξηγήσω λογικά είναι είναι θέλω τέλειο ψυχολογικό σύστημα. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω. Ακόμη και η αγάπη που όντως με βοηθάει να είμαστε πολύ τις ένα χωριά σύστημα αλλά ποιο θα σε λέει ότι πίσω από αυτό υπάρχει ο Θεό. Ψάξτε και να μου πει. Ευθύνη σου είναι. Εγώ μπορώ να το έρθω τώρα στα που μπορεί να ξεκινήσει Τα Όχι. Θα βρει κάτι να με ορθεί. σω είναι δημοτική ενέργεια. Αφήστε τι δημοτικέ ενέργειε. Επαναλαμβάνω με αυτέ τι στιγμέ που αρνείσαι τον Θεό. σω είναι οι πιο γόνιμε πνευματικέ καταστάσει. Μαλλίο δεν θέλω να τον αρνηθώ. Όπω επίση. Να, να μην τον αρνηθώ, αλλά όπως επίσης και αυτό που λέτε ότι είναι ένα τέλειο ψυχολογικό σύστημα για να, νιώσει, να με κάνει να νιώσω καλά μάλλον τι δεν συμβαίνει η εκκλησία αγωνίζεται να σε κάνει να μην νιώσει καλά ψυχολογικά για να νιώσεις ουσιαστικά και αληθινά την χαρά η οποία μετά θα σου δώσει και μια πραγματική και ψυχική ανάπαυση Weiß, αλλά σε περνάει μέσα από τον κόπο, μέσα από την Οδύνη. Δεν είναι μια βόλεψη. Είναι μια ενεργοποίηση. Λέγε Βασίλη. αυτό ο αν Αυτό είναι πολύ καλό. Ο που έχει έκανε, αυτό το που μπορούμε και για να κάνει τον να δεν έχουμε αυτό που θέλει ο Σουγανός που είχε την επίσκεψη τη χράσης και ήξερε τι ήταν αυτό που έκασε ο Λίγος δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που κάνουμε και αυτό δεν το που είχαμε και με αυτή την άνθρωση όταν παίρνει αποκαταστάσεις θέση, και να υπάρχει το θα πρέπει να υπάρχει θέση που χάσαμε που Ναι Βασίλη γι' αυτό είπαμε και έχει πολύ δίκαιο ότι και ακόμα μια δυσάρτητη κατάσταση που ζούμε είτε ψυχολογική είτε οποιαδήποτε στη κατάσταση μας έρχεται που μπορεί να μην σχετίζεται με τον Θεό, μπορεί να γίνει μια αφορμή αναζήτησής Του βρίσκει ο Θεός τον τρόπο για τον καθένα να κάνει την επίσκεψή Του να γλυκανθούμε και να τρέχουμε πίσω Του και να καταλάβουμε τι είναι μετάνια. έχω παρατηρήσει Πέσε, πέσε, πέσε. Ε, ξεπισκεύεται εγώ στο χερό, το νότιος. Αλλά η στιγμή δεν το νότιος. Δεν σταματώ. Σταματώ, στους δεν ξέρετε, στους ήρθατε. στο σταματήσει. Είχες θερματική. Γιατί αυτό το πρώτο στρατήριο κατέχλησε να και σε έναν Αυτό αυτός ο άνθρωπος είναι μια δεστισέψη που είναι που είναι πρόσδυναμός και πιο εκεί πονάει και εδώ πονάει και στην ζωή δεν πρόκειται να πει κοιτάξτε εάν ο άνθρωπος όποιος και αν είναι ο άνθρωπος όποιος αν δεν είναι στο όνομα, της αλήθειας, να, στο όνομα της αλήθειας να θυσιάσει κάτι από τον εαυτό του τίποτα δεν γίνεται. Με ωραία λόγια και παραμύθια δουλειά δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να θυσιάσουμε τον εαυτό μας. Να κάνουμε αρχή θυσίας. σημείωνε εσύ είσαι. Πες μας κάτι. Εσύ που τα ζει στο μοναστήρι. Σύντρο Δηλαδή, εγώ είμαι <συρίες> <συρίες> γιατί Για το μοναστήρι πες μας κάτι. <συρίες> είναι ο τόπο που σε κάνει να καταλαβαίνεις να δώσεις σε χάρη. Αν καταλαβαίνεις ότι είστε καλά, δεν έχετε Το μοναστήρι είναι ο τόπος που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι χάλια και αν είσαι καλά δεν έχεις θέση εκεί μέσα. Αυτό ποιο συστήμα μπορεί να το πει κοσμικό και πόσο ελπίδα έχει αυτή η κουβέντα για μας που όντως είμαστε χάλια. Λοιπόν, επομένως το μοναστήρι δεν διακυρίσσεται ο χώρο των τελείων αλλά ο χώρος των χάλια που ζητούν τη θεαραιαποία όχι από τον εαυτό του αλλά από τον Χριστό μα και η Εκκλησία τέτοια είναι Αν δεν την κατανοήσουμε τέτοια δουλειά δεν γίνεται ότι είμαστε ή στο πόσο κοντά είμαστε τη αν νομίζω με καλύτερο άνυκα έρχεστε. Και εγώ δεν ήρθα για αυτό. Και έλεγε το πρόσωπο για τη σχέση που μου έχει θα μου Ευχαριστώ πολύ. Στην αρχή ένα πρόσωπο εκεί μερά σαν Όταν διαβούσετε ελευθερώθηκα. είναι καλά είναι. Τα Όσο αφηγίζει άνθρωπο το Θεό, το Σου τον αμαρτωλό αυτό πλέον. Αυτό είναι το πληθυνό. Αν θα να καταλάβετε τι είναι το Αυτό είναι το πληθυνό. Όσο είσαι αμαρτωλός δεν γι' αυτό οι την δεν καμία Δεν είναι ότι η είναι η αποτυχημένη. Η αποτυχημένη πριν να είναι επιτυχημένη. Δεν Ευχαριστώ πολύ. Αύριο έχουμε και προγιασμένες τις 4 η ώρα όσοι θέλετε στην Εκκλησία. Ε, θα υπάρχει μια έκθεση κάποιων εργοχείρων έξω από το χτίριο και τα έσοδα τα οποία θα μαζευτούν όσοι θέλουν να πάρουν θα δοθούν στη Μονή του Αγίου Αγίας Ικατρίνης στο Συνάγκη τους Βιδουίνους. Όσοι θέλετε εκεί μπορεί να πάρετε. Διευχόν τον Αγίον Πατέρον ημών Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός μου να ελέησουν